Στήχε 7 20 ο μυστικός δείπνος. 7. Έφτασε δε η ημέρα των αζήμων, κατά την οποία έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να θυσιάζεται ο Πασχάλιος Αμνός. Και η μέρα αυτή ήρχιζαν από την δύση της 13ης Νησάν και έλγε κατά την δύση της 14ης. Ο λίγο δε πρώτης Δύσης της 14ης εσφάζεται ο Αμνός, ώστε μετά την δύση ότι ήρχιζαν η 15η Νησάν και τελείται το Πάσχα, να είναι ούτως ετοιμασμένος και ψημένος. 8. Και περί την Δύση τη 13η του Νησάν απέστειλε ο κύριο τον Πέτρον και τον Ιωάννη και του είπε Πηγαίνετε και ετοιμάσατε μα το Πάσχα για να φάγομαι αυτό. 9. Ε, ναι, αυτοί δε είπαν. Ισ ποιο μέρο θέλει να ετοιμάσουμε το Πάσχα. 10. Αυτό δε του είπεν Ιδού. Ε, όταν θα έμβειτε στην πόλη θα σα συναντήσει κάποιο άνθρωπο που θα βαστάζει μίαν Στάμνα νερό. Ακολουθήσατε τον στο σπίτι ει οποίο θα έμβει. 11. Και θα είπετε στον οικοδεσπότη του σπιτιού εκείνου Λέγισε ο διδάσκαλος Πού είναι η αίθουσα του φαγητού Όπου θα φάγω με τους μαθητάς μου το νέο Πάσχα της Καινής Διαθήκης Δώδεκα Και εκείνος θα σας δείξει ένα μεγάλο ανώγιον Δηλαδή το επάνω διαμέρισμα του σπιτιού Με καναπέδες τρωμένους γύρω από τα τραπέζια του φαγητού Εκεί ετοιμάσατε το Πάσχα Δεκατρία Πήγαν δε οι δύο μαθητέ και εύρων, καθώ του είχε νύπει ο διδάσκαλο, και ετοίμασαν το δείπνον ει το οποίο παρέδοκινο γύριο στο Πάσχα τη Θεία Ευχαριστία. 14. Και όταν ήλθε η ώρα του φαγητού, εξαπλώθη πλησίων τη τραπέζη και μαζί του πήραν θέσει και οι 12 Απόστολοι. 15. Και είπε προ αυτού: Τούτο το τελευταίο τη επιγείου ζωή μου Πάσχα, το οποίο ω συνδεδεμένο μετά του μυστηρίου τη Θεία Ευχαριστία, είναι της Καινής Διαθήκης Πάσχα μεγάλως επιθύμισα να το φάγω μαζί σας προτού να σταυρωθώ. 16. Επιθύμισα δε πολύ να φάγω το Πάσχα τούτο της Καινής Διαθήκης μαζί σας διότι σας βεβαιώ ότι αυτό είναι όπως σας είπα το τελευταίο Πάσχα μου και δεν θα φάγω πλέον το Πάσχα μέχρι ότου γίνει τούτο πλήρες και τέλειον εν τη βασιλεία του Θεού οπότε η μεταξύ μα κοινωνία και ένωση που γίνεται τώρα θα είναι τότε τελεία. Δεκαεπτά. Και αφού έλαβεν από τους μαθητάς ποτήριον, όχι της θεία Ευχαριστίας, το οποίον καθηγιάστη και δόθη στου μαθητάς μετά το τέλος του δείπνου, αλλά το ποτήριο με το οποίο το να γίνεται η έναρξις παντός ιερού δείπνου, ευχαρίστησε τον Θεόν και είπε «Λάβετε τούτο και μοιράσατε το μεταξύ σας, ώστε να ποιομαι όλοι μαζί από αυτό». 18. «Διότι σας λέγω. Ότι από την στιγμήν αυτή που το έπια διατελευταίαν φορά δεν θα ξαναπείω από το προϊόν και γέννημα τη Αμπέλου έω ότου έλθει η βασιλεία του Θεού, όπου θα πίνομεν μαζί το ποτήριον τη θεία εφροσύνη και χαρά. 19. Και αφού έλαβε εν στα σχήρα του Άρτων, ευχαρίστησε τον Θεόν και έκοψεν ει τη μάχια των Άρτων και έδωκε εν αυτού λέγον. Αυτό που σα δίνω να φάγετε είναι το σώμα μου το οποίο με το λίγο παραδίδεται. Ή να σταυρωθεί την ειδική σας σωτηρία. Πράτετε συνεχώς τούτο, δηλαδή λαμβάνετε κι εσείς άρτον, ευχαριστείτε υπεράνω αυτού, κόπτετε τον εις τεμάχια και τρώγετε αυτόν. Και πράτετε τούτο, διαναφέρετε ευγουνομόνος και μεταπίστεως στη μνήμη σας και στη μνήμη των άλλων την υπέρει μόνο σταυρική μου θυσίαν και την απολύτρωση και σωτηρίαν σας που επετεύχθη με την θυσία αυτήν. 20. Ο Σαύτος έλαβε και το ποτήριον μετά το πέρας του δείπνου και ευχαρίστησε και έδωσε τούτο εις η οποία ποικιρούτε και είπε «Αυτό που περιέχεται μέσα στο ποτήριον τούτο είναι η καινή διαθήκη, η οποία επικυρούται και επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο πρόκειται με το λίγο να χυθεί δια της σωτηρίας σας».